Επέρασε ήδη η πρώτη εβδομάδα του 3.2 και αύριο μπαίνουμε στη δεύτερη εβδομάδα. Και η κατάνηξη που είπαμε την το περασμένο Σάββατο για εμάς τους συνεχίζει να ισχύει και να υφίσταται και παρόλο μάλλον που ο κόσμος το έχει ρίξει στο γλέντι και στους χορούς και στη διασκέδαση και φέτος βλέπετε ότι ο κόσμος διασκεδάζει με την εκκλησία Εφέτος, είναι το άκρο ναό των της διότι όπως αυτοί θεωρούν μέσα στα πλαίσια της σάτυρας, της κακώς νοούμενης σάτυρας, λέγω εγώ, περιπέζονται και πρόσωπα, αλλά και θεσμοί ιεροί και εμείς υπνούμε εμείς κοιμόμαστε και βέβαια το κακό σε μάσταξε θα ξεσπάσει σε εσάς θα ξεσπάσει διότι τούτο είναι αυτονόητο όποιος δεν αντιδρά, όποιος δεν διαμαρτύρεται, δείχνει ότι συμφωνεί με τα όσα συμβαίνουν. Και να είστε βέβαιοι ότι ο Κύριος βλέπει και αυτή την αδρανιά μας θα την πληρώσουμε. Υβρίζεται η Εκκλησία Υβρίζονται οι θεσμοί, οι ιεροί, οι άγιοι και δυστυχώς ο όσο πολύς στέκει από μακριά, αδιάφορος και ακόμα και οι λεγόμενοι χριστιανοί απλά τους ενδιαφέρει να μάθουν τι κάνει η Εκκλησία Λες και οι ίδιοι δεν είναι Εκκλησία Λες και τους ίδιους δεν τους αγγίζει το πρόβλημα. Το πρόβλημα αγγίζει νομίζετε μόνο την Εκκλησία σαν δεσποτάδες και σαν παπάδες. Έχετε μεγάλο λάθος αδελφοί μου. Εγώ θα έλεγα ότι λιγότερο το πρόβλημα αγγίζει εμάς τους ιερείς παρά εσάς τους χριστιανούς. Εσάς σας αγγίζει περισσότερο. Εσείς είστε οι άμεσα πληττώμενοι από αυτή την κίνηση που κάνουν φέτος σαν πρωτοτυπία εδώ στα καρναβάλια. Εγώ οφείλω να σας πω γιατί θέλω να γνωρίζετε. Από την προηγούμενη και όλα σε εβδομάδα σαν Ιεραποστολικός σύλλογος που είμαστε κινηθήκαμε μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχουμε, και εν πρώτη κάναμε μια εξόδικο διαμαρτυρία προς το Δήμο, με το αίτημα να αποσυρθούν, να αποσυρθεί αυτό το άρμα. Ο δήμο, εσείς τον ψηφίσατε, όχι εγώ. Ο Δήμαρχος πέταξε στο καλάθι των αχρίστων τη διαμαρτυρία μας γι' αυτό και εμείς κάνουμε ένα ακόμα βήμα με την βοήθεια του Θεού, προς δόξαν Θεού και όχι για, μας, για δικό μας έπαινο τη Δευτέρα θα καταθέσουμε ασφαλιστικά μέτρα Και προσφεύγουμε πλέον στη δικαιοσύνη Κάνουμε το πρώτο βήμα Και θέλουμε να ελπίζουμε Ότι και πάλι προς δόξαν Θεού Κάτι πιθανόν να συμβεί Κάτι να γίνει Ο απότερος σκοπός μας Είναι ένας Πρώτον μεν να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου. Δεύτερον, να αισθανθούμε ότι εμείς είμαστε η αιτία της χαράς του Θεού. Διότι σίγουρα ο Κύριος χαίρει. Τρίτον, να αποθευθεί το σκάνδαλο. Διότι ο Κύριος είπε «Ουέ, διότι το σκάνδαλο έρχεται». αν συνεχίσουν να επιμένουν γιατί υπάρχει και αυτή η μεγάλη πιθανότηση η μεγαλύτερη ίσως πιθανότηση τελικός να μην κάνουμε τίποτα θα μείνουμε με την ικανοποίηση ότι τουλάχιστον ενεργήσαμε τουλάχιστον κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε και από εκεί και πέρα ο Κύριος σας αναλάβει να κάνει εκείνα που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς Όμως θέλω να είστε ενήμεροι, διότι στην οθρότητα, την εν γέννην οθρότητα, θέλω οι χριστιανοί να ξέρουν και διε εσείς που βρίσκεστε εδώ, στεγασμένοι στο δικό μας σύλλογο, στο στείου σύλλογο που έφτιαξε ο στο στον τζητάσκαλός μας, να ξέρετε ότι κινηθήκαμε και κινούμαστε, και όσο παίρνουν οι δυνάμεις μας, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε. Αυτό είναι ο σκοπός της ύπαρξης του συλλόγου μας και προσπαθούμε με τις ευχές του διδασκάλου μας να πορευόμαστε σύμφωνα με τις διδασκαλίες που εμάθαμε από εκείνον. Μετά από αυτά... Τα ενημερωτικά που εθεώρησα υποχρεωσή μου να σας πω εργόμαστε στη συνέχεια των παροιμιών του Σολομόντος. <κοί> Το περασμένο Σάββατο Ερμηνεύσαμε του δύο πρώτου στίχου του 16ου κεφαλαίου των παρομοιών του Σολομόντο και σα υπενθυμίζω ότι οι δύο πρώτοι στίχοι είναι ο 1 και ο 5. Ελείπουν η ενδιάμεση 2, 3 και 4 και είπαμε για ποιου λόγου ελείπουν. Διότι τα χειρόγραφα της Αγίας Γραφής, μετά από χρόνια πολλά, μετά από χιλιάδες χρόνια που ευρέθηκαν, είχαν υποστεί τις αναγκές φθορές που φέρνει ο χρόνος. Και επομένως, η φθορά αυτή φαίνεται μέσα στα ιερά κείμενα. κάποιον ε, λοιπόν, κάποιων στίχων, πολλές φορές μάλιστα και πολλών στίχων. Στους δύο πρώτους στίχους μας είπε προχτές, ο Κύριος ότι ο Θεός γνωρίζει τα έργα του ταπεινού μας το είπε αυτό ως παρηγορία μας το είπε αυτό για να είμαστε ήσυχοι να μην ανησυχούμε μα από τι να μην ανησυχούμε να μην ανησυχείς ότι τα έργα σου δεν θα δοξαστούν κάποια στιγμή αν είναι έργα θεάρεστα. Μην ανησυχείς. Μην επιδιώκεις να πάρεις ένα προσωρινό και μικρό έπαινο από τους ανθρώπους. Μην επιδιώκεις να σε συγχαρούν οι άνθρωποι για κάποια έργα τα οποία έκανες εδώ στον κόσμο αυτό. Καλά και θεάρεστα. Άφησε να σε δοξάσει ο Θεός. Ο πατήρ σου βλέπων εν το κρυπτό, αυτός αποδώσεις ειν το φανερό. Ο πατέρας σου λέγει η Αγία Γραφή που σε βλέπει πως εργάζεσαι πνευματικά στα κρυφά, αυτός θα σου αποδώσει στα φανερά. Και η ανταπόδοσης θα είναι πολύ και μεγάλη. Έτσι λέγει ο Κύριος Ο μισθός ημών Πολύς έστε αντισουρανής Γι' αυτό λέγω Ότι εδώ ο είναι καθησυχαστικός Σε κάποιους που θέλουν να προλάβουν Να τρέξουν Να ακούσουν επένους και εγκόμια Για κάποια πράγματα Καλά τα οποία έπραξαν σε τούτη τη ζωή Είναι άδικο αυτό που κυνηγά. Διότι κι αν έκανες κάτι καλό, του Θεού είναι το καλό. Και αν ο Κύριος σε βραβεύσει στην άλλη ζωή, θα σε βραβεύσει γιατί σε αγαπάει, όχι γιατί το αξίζεις. Και αν έκανες ελεημοσύνη, και αν έστισες εικόνες, και αν έφτιαξες στους ναούς διάφορα πράγματα, και αν ακόμα και ολόκληρους ναούς, για αν ιδρύματα, όλα αυτά είναι του Θεού τίποτα δεν είναι δικό σου και για τίποτα δεν πρέπει να πενέβεις και να παινεύομαι αλλά αν θες να ακούσεις έναν έπαινο τουλάχιστον μην επιδιώκεις ανόητα φερόμενος να ακούσεις έπαινο ανθρώπων που είναι μάτιος, που είναι ανούσιος που δεν έχει κανένα κέρδος πέρα από μία χαρά που θα αισθανθείς μέσα στα αυτιά σου την ώρα που θα σε συγχαίρουν, δεν έχεις να απολαύσεις τίποτα περισσότερο. Αν όμως κάνεις υπομονή να ακούσεις τον έπαινο του Θεού, τότε ο έπαινο του Θεού να είσαι βέβαιος θα είναι ασυγκρήτως μεγαλύτερος με πολύ μεγαλύτερα και πλουσιότερα δώρα. Ένα δεύτερο θέμα που μας έδειξε ο Κύριος μέσα από το γερό Κείμενο μας είπε ότι οι ασεβείς έχουν την κακιά τους ημέρα και τη μαύρη τους. Για τους ασεβείς υπάρχει η κακιά μέρα και ασεβείς είναι εκείνος που αμαρτάνει και γελάει. Εκείνος που δεν σκέπτεται τον Θεών Εκείνος που κινείται με μίσος εναντίον της Εκκλησίας, ασεβείς είναι αυτοί οι οποίοι βρίζουν σήμερα καπηλικά την Εκκλησία και ξέρουν τι κάνουν και ξέρουν ποιο είναι ο απότερο σκοπός τους. Δεν είναι αυτοί οι οποίοι δήθεν κινούνται εν ονόματι της σάτυρας είναι αυτοί οι οποίοι κινούνται σκοπιμότατα εναντίον της Εκκλησίας γιατί έχουν σκοπούς βρομερούς και ανήθικους και θέλουν όσο το δυνατόν να επιφέρουν πλήγματα βαριά στο σώμα της Εκκλησίας. Θυμήστε τότε, γιατί εσείς τους βλέπετε, εσείς τους ψηφίζετε εγώ σας είπα δεν τους ψηφίζω Στέχουμε πολύ μακριά από την πολιτική Και τώρα έχουμε μία χαρά με αυτό που γίνεται και με αυτές τις κινήσεις που κάνουμε Αλλά έχω και μία θα έλεγα μικρή ανησυχία και χρύψη Διότι θέλω δεν θέλω μπαίνω στα άδειτα της πολιτικής και των δικαστηρίων Αναγκαστικά για το όνομα του Κυρίου Χαρά μου είναι που γίνεται αλλά και ανησυχία μου γιατί δεν ήθελα ποτέ να βρεθώ εκεί Πείτε τότε όμως εσείς αυτό ότι μάθατε στο κήρυγμα εδώ ότι για τους ασεβείς υπάρχει η κακιά τους ημέρα και η μαύρη τους. Εν ημέρα κακοί ολούνται, μας είπε ο λόγος του Κυρίου. Και το ολούνται σημαίνει θα εξολοθρεφτούν, θα εξαφανιστούν από προσώπου της γης. Ας μη ο Κύριος είναι η πέτρα και πάνω στην πέτρα θα συντριβούν όλα τα κύματα των απίστων, των αθέων των ασεβών όσο κι αν θέλουν να γελάσουν η βάρο της Εκκλησίας θα είναι εκείνοι που θα κλάψουν τελικώς όσο κι αν θέλουν να γελάσουν εις βάρο της Εκκλησίας να ξέρουν ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους. Θα διαψεύσει τα όνειρά τους. Θα το πληρώσουν ακριβά. Δεν τους το εύχομαι, όμως το φοβούμε ότι θα συμβεί. Επίσης μας είπε για τον υψηλοκάρδιο. Αυτόν που έχει υψηλή καρδιά, εγωιστική καρδιά. Άλλος ο υπερήφανος, άλλος ο υψηλοκάρδιος. Υπερήφανος, το λέγει και ίδια η λέξης, υπερήφανος. Φαίνεται. Είναι ο εγωιστής που φαίνεται ο υπερήφανος. Είναι αυτός που δημοσίως κομπάζει. Είναι αυτός που δημοσίως επέρεται. Είναι αυτό ο οποίος δημοσίως παρουσιάζει τον εαυτό του, τα κατορθώματά του. Αυτός είναι ο υπερήφανος. Ο υψηλοκάρδιος είναι ότι ο ταπεινοσχήμων. Αυτός δηλαδή που παριστάνει τον ταπεινό. Ο υψηλοκάρδιος είναι αυτός που έχει εγωιστική καρδιά, αλλά το παίζει ταπεινός. Επειδή όμως ο Κύριος είναι ο γινός, κονκαρδίας και νεφρούς, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο μας λέγει τη φράση αυτή, «Ακάθαρτος παρά το Θεό, πάση ψυλοκάρδιος Μπροστά στον Θεό, ακόμα και αυτός που θέλει να τα ταπεινοσχημεί, να τα ταπεινοδείχνει, να τα ταπεινοφέρεται, ο Κύριος γνωρίζει τα εσωτερικά Του γνωρίζει την καρδιά του και επειδή τη γνωρίζει θα πρέπει να γνωρίζει και αυτός ότι μπροστά στο Θεό είναι ευδέλιγμα είναι συχαμένος όχι μόνο εκείνος που φαίνεται αλλά και εκείνος που δεν φαίνεται ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται τα δίδωση χάρη και μας είπε και ένα τέταρτο ότι πρόσεξε πού απλώνεις το χέρι σου για να χείρι Χειρίδε χείρα σε εμβαλόν ού ούκα θωωθήσεται. Βλέπετε τι σας είχα πει κάποτε. Για πόσα έχουμε να λογοδοτήσουμε ενώπιον του Θεού. Θυμάστε πόσα σας είπα κάποτε ότι περικλείει ο λόγος του Κυρίου σε αυτή, σε αυτό το βιβλίο των παρημείων του Σολομόδος. Ακόμα και να απλώσεις το χέρι σου να συγχαρείς, σκέψου το πριν δώσεις το χέρι σου. Σκέψου το πριν σφίξεις το χέρι του άλλου. Σκέψου γιατί απλώνεις το χέρι σου να τον συγχαρείς. Τι έκανε. Αν είναι αγωνιστής και μάρτυρας της αληθείας, ναι. Αν είναι άνθρωπος του Θεού, ναι. Που και εκεί σκέψου το μην τον ρίξει τον εγωισμό. Εμείς όμως συνήθως συγχαίρομαι πολλές φορές για αμαρτωλά πράγματα. Συγχαίρεις τον άλλον διότι ύβρισε. Συγχαίρεις τον άλλον διότι κατηγόρησε. Συγχαίρεις τον άλλον, συγχαίρεις την άλλη διότι έκανε έκτρωση συγχαίρις τον άλλον συγχαίρις την άλλη διότι εμπλαστήμησε συγχαίρις τον άλλον διότι είπε ψέματα χειρή δε χείρασε εμβαλώνα αδίκως ου καθοωθήσετε για το πιο λόγο έδωσε το χέρι σου και συνεχάρις ακόμα και γι' αυτό θα λογοδοτήσεις απέναντι στο Θεό διότι τα συγχαρητήρια δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ηθική σου συμμετοχή στο θετικό ή το αρνητικό που έκανε ο άλλος. Και η συμμετοχή είναι συναυτουργία και η συναυτουργία είναι συνενοχή Επομένως σκέψου ποιον συγχαρείς, ποιον πρέπει να συγχαρείς αλλά και ποιον πρέπει να καταδικάσεις. Και μετά από αυτά τα οποία είδαμε στο προηγούμενο κηρυγμά μας ερχόμαστε στους επόμενους δύο στίχους πάλι ελείπει κι άλλος ένας Ελείπει ο έξι Πήγαμε από τον πρώτο στον πέμπτο και τώρα πάμε από τον πέμπτο στον έβδομο Σήμερα λοιπόν θα δούμε τους στίχους 7 και 8. Για να δούμε λοιπόν τι λέγουν αυτοί οι στίχοι. Αρχεί οδού αγαθής. τοπείν τα δίκαια. Με ρωτούν πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι και στην εξομολόγηση σαν πνευματικό αλλά και έξω που συναντώ πολλούς ανθρώπους πολλοί έχοντες μεταφυσικές ανησυχίες μου κάνουν την ερώτηση πως να αρχίσω στον πνευματικό μου αγώνα θέλω να μπω στην εκκλησία θέλω να κάνω αυτά που λέει ο Θεός αλλά πως θα αρχίσω από πού θα ξεκινήσω είναι τόσα πολλά αυτά που λέει ο Θεός ούτως ώστε μπερδεύομαι. Απάντηση σου δίνει ο λόγος του Κυρίου στο στίχο 7 τον οποίον ήδη αρχίσαμε να ερμηνεύουμε. Αρχεί οδού αγαθής δηλαδή το ωραιότερο ξεκίνημά σου στον πνευματικό σου αγώνα είναι ποιο το είναι τα δίκαια να κάνεις το σωστό ποιο είναι το σωστό εμένα ρωτά. άνοιξε την Αγία Γραφή διάβασε την Αγία Γραφή πάρε, πάρε στυλό, χαρτί, μολύβι, δεν ξέρω τι θα πάρεις και άρχισε να σημειώνεις τα χωρία εκείνα τα οποία δείχνουν πως πρέπει να βαδίζει ο χριστιανός. Τι πρέπει να κάνεις, για θυμίσου τι είπε ο Κύριος στον πλούσιο νεανίσκο που πήγε και τον ρώτησε τι ή σα κύριε, ζωή νεόνιον κληρονομήσω και ο κύριο τι του είπε. Τα εντολά, είδα τήρησον. Τα εντολά. Ποιε είναι οι εντολές Είναι η αρχή του δρόμου. Είπαμε, είναι η αρχή τη οδού. Θε να βαδίσει σωστά, ξεκίνα από εκείνα που οριοθετεί και θεσμοθετεί ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πάψε την γλώσσα σου από κακού και χίλι σου του μίλα λαγεί σε πάψε τη γλώσσα σου να λέει άσχημα πράγματα και τα χίλι σου πάψε από να λένε ψέματα να μη αρχεί έκλεινον από κακού και ποιήσουν αγαθόν Στρίψε από το κακό, μη πει. δεν ξέρεις ποιο είναι το κακό, μη μου κάνεις τον ανήξερο, μη μου κάνεις τον ανήξερο, δεν ξέρεις ποιο είναι το νόμιμο και ποιο είναι το παράνομο, δεν έχεις εσύ χρήσμα, δεν χρήστηκες εσύ στην εκκλησία, δεν πήρες εσύ πνεύμα άγιο να σε φωτίζει. Δεν ξέρεις εσύ ότι η κατάκριση, η αργολογία, το ψέμα, η πορνεία, η μοιχεία, το να πηγαίνεις σε νυχτερνά κέντρα, το να ξενυχτάς, απαγορεύεται. Δεν το ξέρεις. Γιατί τα ωρεοποιήσαμε όλα, αδελφοί μου. Γιατί άρχισες να ρίχνεις νερό στο, χα... στο κρασί σου. Γιατί άρχισες να λες το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει. Θες να μπει σωστά στον δρόμο του Θεού. Δεν θα πει σωστά στον τρόπο Λησέου Άνοιξε την Αγία Γραφή Και μη παρακάμπτεις Μη στρίβεις όταν βλέπεις Χωρία που δεν σε συμφέρουν Διάβασε εκεί στην προσκορινθίου σε επιστολή Διάβασε πως πρέπει να είναι οι γυναίκες Που λέει ο Απόστολος Παύλος Και μη θυμώνεις με τον Πατήρ Τιμόθεο Γιατί σου είπε την αλήθεια εδώ που ήρθε Άνοιξε την προς Κορινθίους επιστολή. Άνοιξε την προς τιμόθεων επιστολή. Και θα δεις πως πρέπει να είναι οι γυναίκες. Και θα δεις πως πρέπει να είναι οι άντρε. <ΣΣΣ> Θες λοιπόν να μπει στη Βασιλεία του Θεού. <ΣΣ> Θες να μπει στον δρόμο του Θεού. <ΣΣ> Θες να μπει στην πορεία που εχάραξε ο Κύριος. <ΣΣ> Εκείνο το οποίο... Λέγει εδώ ο στίχο τον οποίο ερμηνεύουμε είναι ποιο να πεις τα δίκαια να κινείσαι σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Κι αν ακόμα δεν ξέρεις τον νόμο του Θεού, κι αν ακόμα δεν ξέρεις να διαβάζει την αγία γραφή και αν ακόμα ο διάολος σε τυφλώνει και σου ανοίγει τα στραβά σου όταν είναι να διαβάσεις βρωμοπεριοδικά του κόσμου αλλά στα κλείνει τα στραβά σου όταν είναι να διαβάσεις Αγία Γραφή, τότε έχεις κι άλλο ένα μέσο να σωθείς να πας το πνευματικό σου και να τον ρωτήσεις Πάτερ θέλω να σωθώ τι να κάνω το ερώτημα εκείνο που έκανε ο το κύριο. διδάσκαλε αγαθέ τι ποιήσα ζωή νεόνιων κληρονομήσω τι να κάνω και να σου πει ο πνευματικός ο πνευματικό σου είναι ο Θεός σου έτσι είναι μπορεί μερικές φορές να θυμώνεις μαζί του Μπορεί να πεις μόνης, μπορεί να μη σ' αρέσουν αυτά που σου λέει, όμως είναι ο Θεός σου ο πνευματικός Είναι εκείνος τον οποίον οφείλει να υπακούς, έως θανάτου. Εκείνος θα σε διδάξει. Πήγαινε λοιπόν να τον ρωτήσεις, «Τι με δίπη είναι ή να σωθώ» Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ Και ο πνευματικός ξέρει Όχι γιατί ξέρει σαν άνθρωπος <κυκλή> Αλλά διότι τον φωτίζει το πνεύμα του Άγιον εκείνη την ώρα Και ξέρει πως θα σε κατευθύνει Και ξέρει πως θα σε διδάξει Και ξέρει τι θα σε ενωθετήσει Και ξέρει τι σου λείπει Και ξέρει τι πρέπει να, να, να, να γεμίσεις μέσα στην ψυχή σου Αρχείο οδού αγαθής το ποιήν τα δίκαια τι θα κάνω για να σωθώ Τα πράττεις το δίκαιο σχετικό είναι αυτό που είπαμε την προηγούμενη ομιλία μας το προηγούμενο Σάββατο αυτό που μας είπε Χειρίδε χείρα σε εμβαλώνα δίκο σου καθοωθήσετε Πρόσεξε γιατί συγχαίρεις τον άλλον Εδώ σου λέει Τι πρέπει να κάνεις Πράγμα που έχει απόλυτη εξάρτηση από το προηγούμενο Άμα συγχαίρεις τον άλλον για το καλό Θα ποιείς και το καλό άμα συγχέρεις τον άλλον για την αμαρτία και το άδικο θα πράξεις και εσύ την αμαρτία και το άδικο χειρίδε χείρα σε εμβαλόν αδίκως ού καθοωθήσεται Αρχίω ο το οποί είναι τα δίκαια έμπα στο δρόμο του Θεού και άρχισε σιγά σιγά να εφαρμόζεις το Λόγο του Θεού και ήδη νιώσε την ασφάλεια του δρόμου της σωτηρίας που βαδίζεις. Χωρίς παρεκκλήσεις. Χωρίς εξαιρέσει, Χωρίς να διακρίνεις και να διαλέγεις. Όλος ο νόμος του Κυρίου είναι και για μένα και για σένα. Όλος ο νόμος του Κυρίου. Ο Κύριος δεν μας έδωσε το δικαίωμα να επιλέγουμε. Όλος ο νόμος του Χριστού είναι για όλους όσοι θέλουν να ακολουθούν το δρόμο του Χριστού. Όλος ο νόμος. Χωρίς εξαιρέσεις. Χωρίς να δεχόμαστε την κριτική του κόσμου. Γιατί δυστυχώ σήμερα είμαστε στην εποχή εκείνη που μας ενοχλεί η κριτική του κόσμου. Να κάνω σήμερα αυτό Και τι θα πει ο άλλος Και πως θα αντιδράσει ο τρίτος Και τι θα πει ο τέταρτος Και πως θα με δει ο πέμπτος Δεν έχεις να ρωτήσεις κανέναν Ο λόγος του Κυρίου Είναι για σένα και για μένα Και για όλους Και εκείνος που δεν θέλει Ας μην τον τηρήσει Α είναι η προσωπική του επιλογή άκου παρακάτω Μα είπε αρχείο οδού αγαθής το ποιήν τα δίκαια κάνεις το σωστό δεκτά δε παραθέω μάλλον ή προτιμότερο λέει είναι να κάνεις το σωστό παρά να προσφέρεις θυσίες στο Θεό Βλέπετε που φτάνουν τα Άγια έργα, ξεπερνούν και τη θυσία, ανώτερα και τη θυσίας. Τι λέει ο Δαβίδ, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμμένων. Τότε θυσίαζαν μουσκάρια, θυσίαζαν γίδες, θυσίαζαν πρόβατα, θυσίαζαν τραγιά, θυσίαζαν, θυσίαζαν, θυσίαζαν, όχι λέει ο Κύριος. Ανώτερα από αυτές τις θυσίες είναι τα έργα, τα αγαθά. Το ποιήν τα δίκαια. Ανώτερα για τον Θεό είναι να τηρείς τον νόμο. Ανώτερα από τις θυσίες. Yeah. Και αν είναι να μπει στην εκκλησία και να πάρεις να ανάξια, καλύτερα να είσαι άξιος και να μην κοινωνήσεις αν έχεις κανόνα επί παραδείγματι δεκτά παρα Θεό μάλλον η τοπιήν θυσίας δεκτά τα καλά σου έργα από το Θεό περισσότερο από όσο αξίζουν οι θυσίες που έκαναν τότε στον ναό τι θέλει να μας πει με αυτό αγαπητοί μου αδελφοί, θέλει να μας πει ότι πολλές φορές μένουμε στον τύπο και όχι στην ουσία. Θυμήσου και πάλι στο επαναλαμβάνω, θυσία το Θεό, πνεύμα συγκετριμένο. Καρδία στε και τα ο Θεός ούτε εξουδενό. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Τα έργα. Το ποιήν τα δίκαια. Το να πας στην Εκκλησία δεν σώθηκες. Το να πράξεις το, το δίκαιο σώθηκες. Το να πας στην Εκκλησία και να είσαι άτοιμος. Το κάνουν πολύ αυτό, ξέρετε. πολύ το κάνουν. Θέλουν να πηγαίνουν στην Εκκλησία αλλά έχουν φορτία ολόκληρα. Δικαιολογούνται στις γυναίκες τους. Έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Πάω στην Εκκλησία,